Καλημέρα σας, είμαι ο Νίκος Καραμπάσης και θα συνεχίσουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος με τη δεύτερη εκπομπή συζητώντας με τον Σοκράτη. Σε αυτή τη δεύτερη εκπομπή μας θα αναφερθούμε σε δύο ιστορίες του Σοκράτη. Να θυμίσω απλά για τους φίλους που δεν άκουσαν και τις φίλες στην πρώτη εκπομπή ότι η ιδέα είναι ότι συζητάμε με τον πολύ μεγάλο Έλληνα αρχαίο φιλόσοφο τον Σοκράτη σαν να τον είχαμε σήμερα μπροστά μας και να βλέπαμε μερικές από τις εικόνες της ζωής του και, τη, και τα διδάγματα που άφησε παρακαταθήκη σε όλους τους υπόλοιπου έκτοτε μέχρι τις μέρες μας και φαντάζουμε για όλα τα υπόλοιπα χρόνια να δούμε λοιπόν πώς αντιμετώπιζε ε, ορισμένα θέματα τα οποία είναι διαχρονικά στους ανθρώπους ε, όποτε και να τα συζητήσει κανείς σε όποια εποχή, όποιο έχει, όποια θρησκεία, ε, όποιο περιβάλλον νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το σκεφτεί, να το αντιμετωπίσει γιατί είναι κοινή η πορεία όλων των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας ιστορία που είναι ένας στην ουσία διάλογος της διωτήμας με τον Σοκράτη. Ένα βράδυ λοιπόν ο Σοκράτης ήταν καλεσμένος να πάει στο σπίτι του Λίνιο. Όταν μπήκε στο σπίτι ήταν καθυστερημένος, είχε καθυστερήσει λίγο και κάποιοι που είχαν ήδη πάει είχαν πάρει τις θέσεις τους σε αυτό το συμπόσιο και ανάμεσά τους ήταν και ιδιωτήμα η, η οποία αγόρευε, μιλούσε και ο Σωκράτης δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα από πού είχε πάρει, από πού ήταν το θέμα το οποίο ανέπτυξε από πού εκινούσε η αφετηρία της ή ούτε καν για ποιο θέμα στην ουσία μιλούσε αλλά χωρίς να διαταράξει το μιλία της βρήκε μια κοινή θέση στην οποία προφανώς την κρατούσε για εκείνο και αθόρυβά κάθισε και προσπαθούσε να καταλάβει και το θέμα και για ποιο λόγο αγόρευε και μιλούσε η, η ιδιωτήμα για να καταλάβει βέβαια και τον σκοπό της. Α ακούσουμε λοιπόν... Τι έλεγε η εκείνο το βράδυ στους καλεσμένους στο σπίτι του Λίνιου, μεταξύ των οποίων κάθισε και ο Σοκράτης. Η αναφερόταν σε ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στις μέρες μας και θα έχει πάντα, γιατί αφορά την ανθρώπινη φύση. Και έλεγε όταν η ανάγκη, φίλη μου, δεν μπορεί να εξοδετερωθεί, και η ανάγκη σε κάθε άνθρωπο είναι πολύ, μια πολύ ισχυρή φυσική πίεση, έτσι. τότε το μυαλό, ε, αυτό το ανθρώπο που δέχεται αυτή την φυσική πίεση από κάποια ανάγκη, δημιουργεί εικόνες μέσα στο μυαλό του που έχουν ένα είδος τρέλας, έναν παροξυσμό, έτσι. τον καταλαβάνει κάτι σαν ε, ε, αμόκ και εξαιτία όλων αυτών τότε δημιουργούνται οι παρεστήσει οι οποίε καλώ εκατό αναζητούν να ικανοποιηθούν, γιατί ω στις στι εισιακέ ορμέ των ανθρώπων, πρέπει να για να υπάρξει ηρεμία, πρέπει να βρεθεί αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη και στο τι θέλει το μυαλό. Ε, αλλιώς δεν θα υπάρξει αυτή η ηρεμία του σώματος, ούτε η φρόνηση του μυαλού για να εξετάσουν για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Και στην παρόσμηση της φυσικής πίεσης δεν είναι δυνατόν το μυαλό να λειτουργεί με κάποια λογική όταν το σώμα πάσχει, γιατί η φύση είναι ισχυρότερη της ανθρώπινης κρίσης. Για να σβηστεί αυτή η φωτιά χρειάζεται και το ανάλογο το αντίστοιχο νερό, έτσι. Ε, γιατί η φωτιά αντέχει πάρα πολύ συγκεκριμένη και με τον αέρα ε, που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση φυσική πίεση επαυξάνεται η επέκταση της φωτιάς χωρίς λογική και έχει ως αποτέλεσμα η παρέστηση στο φλεγόμενο σώμα να δημιουργεί διάφορα είδη προβλημάτων και στο μυαλό. Επομένω, έλεγε το να κρύβει κανείς αυτή την αλήθεια, εντείνει, τι πράγμα, την ανηθικότητα στο λόγο. Και το να ερευνά κανείς γιατί συμβαίνει όλο αυτό μέσα σε αυτό το ακαθόριστο πράγμα, είναι, είναι όπως αυτός ο οποίο αναζητεί την αλήθεια. Και η αναζήτηση αλήθειας στην ουσία όταν αυτό συμβεί σιγά σιγά σταματάει, σβήνει αυτές τις οχληρε παρεστήσεις. Όμως αυτή δεν μπορεί να, να σβήσει εντελώ. μπορεί να ξαναεπανέλθει. Είναι γνωστά ότι τα οι που δημιουργούν όλο αυτές τις και τα πάθη μπορεί να επανακάμψουν δριμύτερη και απομένως μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο όπου αυτή η φυσική πίεση και η ανάγκη που δημιουργεί στο μυαλό ε, ε, περίεργα, περίεργες εικόνες και παρεστήσεις είναι μια κατάσταση στην οποία κανείς πρέπει να την αντιμετωπίσει τίμια, να τη δει ή για να μπορέσει να την χαλιναγωγήσει. Σε αυτό το σημείο ένας από τους παρισταμένους, ο Φρίγιος, Τη λέει επομένω διότι μα η παρέστηση, ας πούμε, είναι ένα είδος παραφροσύνη του συναισθήματο, ε, για να πετάγεται τότε ο Λίνιο, ένα άλλο εκ του και λέει το συνέστημα ε, υπάγεται στη λογική κρίση. Ε, ανώ από ό,τι φαίνεται ε, σε μένα τουλάχιστον, η παρέστηση είναι αυτή που υπάγεται στο παράλογο. Σε αυτό το σημείο επικράτησε μια σιωπή, σαν να περίμεναν και την παρέμβαση κάποιου τρίτου και βέβαια ο Εινοχός πρόσφερε σε όλους μπόλικο κρασί. Το ξέρετε ότι οι Έλληνες εκτό από το λάδι είχαν και το κρασί στα συμπόσια, αν και νερωμένο, για να μπορούν να πίνουν αρκετά. Και εκείνη τη στιγμή φάνηκε ο Σωκράτης ότι ήταν μια κατάλληλη στιγμή να επέμφει και πράγματι αυτό έκανε. Οπότε ο Σωκράτης λέει στη Διοτήμα, φιλτάτη μου Διοτήμα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος ορίζει το καλό και ποιος ορίζει το κακό. Η το το απάντησε ότι και τα δυο Σοκράτητα ορίζει η φύση. Ο Σοκράτης και ποιος διαχωρίζει τις δύο αυτές αντίθετες ενέργειες, η απάντηση της διότι μας ήταν «Μα ο νους, το μυαλό». Το μυαλό μπορεί να κάνει αυτό το διαχωρισμό αυτών των δύο αντίθετων ενεργειών του καλού και του κακού. Οπότε ο Σωκράτης συμφωνώντας της λέει «Καλός, ναι, έτσι είναι, άρα... Όταν ο νους όμως δεν, δεν είναι ασκημένος, δεν έχει ασκηθεί στην υποβολή του να μπορεί να τον οργανισμό μας, επόμενο είναι να αντιστρέφονται οι όροι, το σώμα να επιβάλλει τους όρους του και να παραλογίζει το μυαλό. Ε, και για να το κάνω πιο καθαρό τι λέει ο Σοκράτης ιδιωτήμα, εάν σου πω τώρα, «Πάρε αυτό το μαχαίρι και σκότωσε αυτόν που βρίσκεται δίπλα σου, που είναι ένας αθώος άνθρωπος, εσύ θα το κάνεις» Και βέβαια, η απαντησιοτήμα της διωτήμα ήταν φυσικά, «Ασο κάτι δεν πρόκειται να το κάνω, αυτό θα γίνει ποτέ». Γιατί από μια τέτοια απέσια πράξη, τίποτα ηθικό δεν κερδίζει κάποιος. Το ακριβώς αντίθετο. Οπότε ο Σοκράτη ε, Τσαπαντά, «Άρα, να αντιτάσεις στο κακό». Γιατί τότε δεν αντιτάσσεσε και στην παρέστηση η οποία διπλά την οντότητα. Και η απάντηση της μα ήταν γιατί Σωκράτη μου, με την, όταν, το, όταν παρεμβαίνει το πάθος, όταν η ανάγκη, η, η σωματική, η, η φύση και όχι μόνο λειτουργούν με τέτοιον τρόπο ώστε το πάθος να πιέζει τόσο πολύ το μυαλό και δημιουργεί παρεσθήσεις, τότε η λογική δεν λειτουργεί καλά και ως εκ τούτου παρερμηνεύεται το τι είναι ορθό. Και ο σοκράτη βρήκε την ευκαιρία για να ολοκληρώσει αυτή την συζήτηση λέγοντας «Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό, έχει υποταχθεί στην πίεση της φύσης, ακριβώς γιατί δεν ήταν ασκημένο, δεν έχει προπονηθεί, να το πούμε, το μυαλό ο στο να κατευνάζει τις παρερμήσεις του παράλογου. Και κατά την καλλιέργεια του νου, φιλτάτη μου διωτήμα, αναπτύσσεται και η βούληση του καθένους μας. Όταν ο νους, το μυαλό, δεν αντιδρά στην πονηρή φύση τότε η επίδραση της φύσης δρά με έναν τρόπο ασυλλόγιστο και παράλογο πάνω σ' αυτόν. Επομένως, μη ζητάς να βρεις α, τις αιτίες για τις παρεστήσεις, για αυτά όλα τα περίεργα που σκέφτεται το μυαλό όταν πιέζεται από οποιαδήποτε ανάγκη, όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη στην σταθερότητα του νου, του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί χωρίς αυτή τη σταθερότητα στο μυαλό, η άσκηση όλη είναι μάταιη και δεν ωφελεί σε τίποτα μάλλον ζημιά κάνει στο συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί όταν το μυαλό του είναι χυλός, είναι κουρκούτη είναι, παραλογίζεται τότε δεν έχει καταφέρει να έχει σταθερό α, μυαλό με ορθή λογική κρίση τότε μάλλον θα κάνει αυτή η άσκηση ζημιά στον εαυτό του και της λέει ότι αυτά όλα τα λέω από όσα γνωρίζω από την εποχή εκείνη τότε που ζούσε και με τους ανθρώπους που συναναστρεφόταν και νομίζω δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από τότε. Γιατί κάποιος χωρί έναν που να του καθοδηγεί πάνω σε αυτά τα πράγματα πώς να γνωρίσει αυτά τα οποία γνωρεί όταν η αλήθεια είναι μια συνεχής έρευνα η νυφαλιότητα και η σύνηση νέμεν βοηθούν στην έρευνα του αναζητούμενου, αλλά μέχρι ένα όριο έτσι, πέρα από αυτό το όριο, αγνοούμε τα όσα γνωρίζουμε. Και στο σημείο αυτό είπε και την περίφημη φράση ο Σωκράτης που έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας και διδάσκεται και σε όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια του κόσμου όλους αυτούς τους αιώνε. Γι' αυτό καλό είναι να γνωρίζει ότι τίποτα δεν γνωρίζει. Και τώρα θα περάσουμε στην δεύτερη μας ιστορία που αφορά την έννοια της πατρίδας. Ήταν καλοκαίρι εκεί προς το σούρουπο, λίγο πριν νυχτώσει δηλαδή, όπου Σοκράτης καθόταν σε κάτι βράχια στο αστικό πεδίο στην Αττική και ήταν μακριά από το κέντρο της Αθήνας, από την αγορά και ήταν βυθισμένος σε σκέψεις φιλοσοφικές σκέψεις προσπαθούσε, ο Σωκράτης έβαζε μία ιδέα και προσπαθούσε μιλώντας με την εσωτερική το φωνή αυτό που λέγαμε το δαιμόνιο του που λέγανε, μέσα από διάφορες σκέψεις, προσπαθούσε να αποδείξει την ορθότητα αυτής της σκέψης που είχε κάνει αρχικά και για ώρες έτσι συζητούσε με τον εαυτό του, με τις σκέψεις του, για να μπορέσει να καταλήξει σε μια λογική και ορθή απόδειξη αυτής της ιδέας που είχε βάλει αρχικά ως πεδίο έρευνας. Και καθώς ήταν λοιπόν βυθισμένος στη σκέψη του και δεν περίμενε κανένα να διαταράξει την απόλυτη ηρεμία του πνεύματός του, πολύ περισσότερο αυτή τη διαλογική συζήτηση με τον εαυτό του, ξαφνικά, είδε ότι γύρω του βρέθηκαν κάποιοι γνωστοί και φίλοι του από την αγορά, την αρχαία αγορά, τους οποίου δεν πρόσεξε μέσα στην περισυλλογή του στην αυτοσυγκέντρωσή του. Οπότε κάποιος από αυτούς του λέει, δείτε, ο δάσκαλός μας, σαν, όπως τον βλέπουμε, συνδιαλέγεται με το δαιμόνιο του. Είναι καιρός να τον ξυπνήσουμε για να μην επιστρέψει αργά το βράδυ μόνο στο σπίτι, είναι και μακριά. Τότε ο Σοκράτης στράφηκε σε αυτούς που τον είχαν περικυκλώσει. Ήταν πέντε άντρες και περίπαιναν στην ουσία να έτσι φύγει από τις βαθιές σκέψεις του για να μιλήσουν ε, και ο Σωκράτης κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει αυτή την εσωτερική έρευνα και οπότε ε, στράφηκε για να κάνει κουβέντα μαζί του ε, οπότε ένας από αυτούς του λέει Σοκράτη καλό είναι να σκέφτεσαι, να διαλογίζεσαι αλλά πολύ καλύτερο είναι να διδάσκεις αυτούς που έχουν ανάγκη από τη σοφία σου ήταν ο Λεόντιος, οπότε ο Σοκράτης του λέει, Λεόντια ε, η Σοφία πρέπει να ξέρεις ότι δεν διδάσκεται. Τότε μόνο εμπνέεται όταν κάποιος γνωρίζει το δρόμο που φτάνει προς αυτήν. Από μένα τον άσοφο μην περιμένεις ε, τίποτε το ωφέλιμο να αποκτήσεις όταν δεν γνωρίζεις εσύ τι ζητά. Γνώρισε τον αυτό σου πρώτα για να μπορέσω να έρθω κι εγώ μετά προς εσένα να ζητήσω τη συνδρομή σου σαν ένας σοφός εσύ τότε ο λήξαργός ένας άλλος από τους πέντε που ήταν γύρω του του λέει δάσκαλε ήρθαμε κοντά σου για να μας λύσει μια απορία ο λόγος που θέλουμε να μιλήσουμε είναι για την έννοια της πατρίδας δεν θελήσαμε στον κοινό χώρο της αγοράς να κάνουμε αυτή την ερώτηση για να μην μας παρεξηγήσουν και μα θεωρήσουν απάτριδες ε, η ερώτηση είναι ποια είναι η έννοια της πατρίδας όταν τα πιο άξια τέκνα αυτής τιμωρούνται και μάλιστα πολλές φορές πολύ αυστηρά με, και ακόμα και με την πενή του θανάτου. Γιατί η πατρίδα είναι τόσο αγνώμονη προς αυτά τα οποία έσωσαν μάλιστα την υπόλοιψή της και την ανέδειξαν ακόμη περισσότερο στα μάτια των εκθρών τη, Γιατί δεν μεριμναως ω φιλόστοργη μητέρα για όσους έχασαν το μισό της ζωής τους υπέρ αυτής. Τι επιδιώκε η πατρίδα με την αχαρακτήριστη αυτή στάση της. Νομίζω είναι ερωτήματα που πολύ τα θέτουμε ένα περίοδος, και είναι χρήσιμα όχι μόνο τότε αλλά και τώρα και φαντάζομαι και στο μέλλον. Η απάντηση που έδωσε ο Σοκράτης ήταν ότι δεν γνωρίζω τίποτα δεν γνωρίζω τους λέει εκτός από το ότι τα παιδιά οφείλουν να σέβονται, να τιμούν και να υπακούν στους γονείς τους έστω και αν αυτοί φέρονται μερικές φορές περισσότερο αυστηρά από θα έπρεπε. Ε, τα παιδιά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα και συσπυρωμένα γύρω από τους γονείς τους, να αποτελούν την οικογένεια και οι οικογένειες όλες μαζί, στις να βρίσκονται γύρω από την εξουσία που αποτελούν την πατρίδα. Πατρίδα λοιπόν είναι η αφηρημένη έννοια της μητέρας χώρας μας, την οποία υπηρετούμε σαν γενέτηρα γη. Η πατρίδα ω έννοια είναι ιερή. Γι' αυτό οφείλουμε, καλός ή κακός, να υπακούμε στα κελευσματά τη της, έστω κι αν πολλές φορές εσφαλμένα τιμωρεί. Μη ζητάτε λοιπόν από την έννοια της πατρίδας κρίση. Αυτοί έχουν κρίση, δηλαδή, μόνο οι άρχοντες της εξουσίας της. Αυτοί που κυβερνούν, δηλαδή, έχουν κρίση και όχι η έννοια της πατρίδας. Οι... Αυτοί που κυβερνούν, πολλές φορές... Πάρα πολλές φορές κάνουν κατάχρηση και κακή χρήση της δύναμης που έχουν. Τιμωρούν τον ευεργέτη αντί τον καταχραστή. Πάρα πολλές φορές βοηθούν τον δυνάστη και αδιαφορούν για τον καταπιεζόμενο. Εξυπηρετούν πάρα πολλές φορές τα ψέματα και απαγορεύουν την αλήθεια σαν πρόσκομα της φιλοδοξίας και των συμφερόντων τους. Επίσης, ενώ την αρετή στο σκοτάδι, εγκβιάζουν αυτή, όπως κάποιος μια παρθένο που του αρέσει, υποκρίνονται τους ευσεβείς και καταδυναστεύουν τις ειδικέ αρχές. Παρόλες όμως αυτές τι κακοδημονίε που προέρχονται από την εξουσία, γιατί αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την γνωρίζουμε όλοι και άλλωστε, την αντιλαμβάνονται όλοι διαχρονικά. Η πατρίδα όμως είναι μια σανένια παραμένει αμέτοχος σε όλα αυτά. Όταν η εξουσία κινδυνεύει, όταν δηλαδή το γουβέρνο, η κυβέρνηση, οι εκάστοτε άρχοντες κινδυνεύουν, τότε όλοι αυτοί υποκρίνονται ότι δίθεν η πατρίδα Πάσχη ότι δίθεν η πατρίδα κινδυνεύει και καλύπτονται πίσω από την λέξη και την έννοια πατρίδα, μην τυχόν και περισώσουν τον εαυτούλη τους και τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι επίσης γνωστό. Αλλά, τους λέει ο Σοκράτης, μη δυσφημείτε όμως το όνομα, την έννοια της πατρίδας, έστω και αν συνηφαίνεται ε, αναγκαστικά με αυτό την, ε, τη, της εξουσίας. Επομένω, λέει, πρέπει να τιμάτε την πατρίδα σαν μια θεία σκεπή τη ζωή σα, να την υπερασπίζεστε σαν ένα πολύ σημαντικό αγαθό και να τι να βλέπετε, σαν ένα σύμβολο της αδερφότητας στην οποία έχετε σε έναν χώρο που έχετε γεννηθεί για να ζήσει, για να ζήσετε τη ζωή σας. Ε, επομένως είναι ένα ιερό χρέος της συνείδησης που έχετε προς αυτή και είναι στην ουσία μια σπίδα σε, σε αυτό το οποίο είστε. Τώρα, ε, τους λέει ο Σοκράτης Αν η εξουσία οι κυβερνώντες <coughs> αυτοί οι οποίοι παίρνουν να κάνουν κουμάντος στην πατρίδα ενεργούν πολύ κακώς άσχημα αργά ή γρήγορα θα δώσουν λόγο για τις πράξεις τους και δεν θα μπορέσουν να απαλύνουν ή να ματαιώσουν το αιώνιο έσχος εναντίον τους σίγουρα λοιπόν θα βρούνε την τιμωρία τους Γι' αυτό κατέληξε ο κράτη. Καλύτερο, καλύτερο φίλοι μου, είναι να πεθάνει κανείς παρά ένοχος. Και με αυτά τα λόγια νομίζω ότι... Και με αυτά τα λόγια νομίζω του, του Σοκράτη ότι είναι καλύτερα κανείς να περφάνει παρά ένοχος και με τη συζήτηση που είχε τόσο με τη ιδιωτήμα ένα βράδυ στο σπίτι του Λίνιο για το πώς η ανάγκη, η φυσική ανάγκη, οι πιέσεις που δέχεται ο άνθρωπος παραλογίζουν το μυαλό εάν δεν έχει σταθερότητα στο μυαλό. Ε, και η δεύτερη συζήτηση που είχε ένα απόγευμα, έτσι, ένα σούρουπο με πέντε φίλους του από την αγορά για την έννοια της πατρίδας νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εκπομπής θα συνεχίσουμε με την τρίτη εκπομπή με δύο άλλες ιστορίες, διδασκαλίες από τον μεγάλο μας φιλόσοφο, τον Σοκράτη Να είστε όλοι καλά, από τον Νίκο Καραμπάση, γεια σας.